Έλα, Αποστολή. Έλα. Το Πασόκ μα πρόδωσε. Ας το Πότε? Η Ρεία δημοκρατία μα πρόδωσε. Πότε? Ο ΣΥΡΙΖΑ μα πρόδωσε. Δεν μα πρόδωσε κανεί. Ήσασταν τί... υπόμονοι μπάκι. και δεν του δώσατε χρόνο και πήγατε του επόμενου. Γι' αυτό πρέπει να βάλουμε ένα φράγμα. Και ποιον είναι αυτό? Αυτό το φράγμα είναι ο Κωνσταντίνο ο Βασιλιά. Ο Κωνσταντίνο ο Βασιλιά είναι υπέρ όλων όλων αυτών. Προτιμώ βασιλευόμενη δημοκρατία από ναζιστική δικτατορία. Εγώ προτιμώ βασιλεία μόνο. Και δεν καταλαβαίνω. Βασιλεία. Να έχουμε τον μπάκι να κάνει το κέντρο χειραψία στη μέση τη Αθήνα και να φοράει κοστούμια. Χέστηκα.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 Ρεκουφάλα, την προεδρική φρουρά να σε έβλεπα. Μάλλον όχι, συγγνώμη, λάθο, στη Βασιλική. Στη Βασιλική? Στη Βασιλική. Τώρα παίζει με τα όνειρά μου, με τώρα. Τι, το έχει όνειρο, ε? ε! Μα γι' αυτό ξεκίνησα έτσι. Ξεκίνησα ε, έτσι, έτσι ενισχύοντα ένα κρυφό κίνημα υπέρ τη Βασιλεία. Μπρε, είσαι κρυφό βασιλικό εσύ, αλλά. Τι δεν... κρυφό, μου ρε, τι κρυφό, δεν έχετε πάρει εσύ καθόλου κρυφό. Δείτε τα έμεσα μηνύματα που σα περνάνε από τόσα χρόνια. Τι να απορρεύει η Αποστολή, αδική σε αυτό Δεν ξέρω. Κάνει κανένα κίνημα. Να σχολιάσω δύο κοτσάνες που άκουσα εχθές στην ώρα του λαού Η μία είναι η δική μου Ακούγοντας με να καβιντίζει Αντί να καταδικάζω τη βία του Μπαλούρδου Ένιωσα άσχημα και ντροπή για την πάρτι μου Τη βία του Μπαλούρδου Ναι Εναντίον Αυτό με τις φαλιάρες είναι βία Εμπάτσος είναι δεν μπορεί να μην έχει βία <laughs> Αυτός καλά κάνει το θέμα είναι εγώ Τέλος πάντων Να σου πω, φιλε, είδε σελικά κατάλαβε ότι την Τζαπα κατηγορούσατε το Φίλι όλοι που είπε ότι απαγορεύεται η κρύβση και τα λοιπά. Και τα αλλά λοιπά. δεν είπα αυτό τώρα μεταξύ μα. Αυτή είναι η διασταύρωση που έκανε μια φάση στο φιλάδα, αλλά τέλο πάντων, ναι, για πε. Αυτό βγήκε έξω όμω, οδήπεδο. Είπε... Αυτό βγήκε έτσι. έξω. Αλλά να σου πω, ήταν πρόγελο για τον κοκό που ήρθε η ΣΥΡΙΖΑ φίλε. Ότι απαγορεύεται τον μπύχ μα τα... και τα. Α, Είχε λέω στοποθέτηση προϊόντα, ο φίλη, α πούμε. Ε. Έκανε τη ζεράκι trailer για τον κοκό, μπορεί. Ο φίλη <laughs> τόσο <laughs> έχει υπάρξει δολιολογικά. Βασιλικό δεν θα μπορούσε να είναι, σιγά. Αναγνώρισε και ο κοκό. Ε, ε, συγνώμη ο Βασιλέφ θέλω να πω, τι της... λέει. Το Βασιλέβ, κόκκινο είναι και το Βασιλιά Κοσύνε. Δεν αλλάζει το Βασιλέφ, επειδή το λοιπόν κοκ, επειδή το λένε κάποιοι θέατο, βασιλέφισε, τέπε. Το διόρθωσα. Αναγνώρισε λοιπόν τι προσπάθειε που κάνει ο τριπρά. Καλό το λε αυτό. Ότι και ο Βασιλιά τυρίζει το τζιπρα. Ναι, μετά το σώη πλέκει και ο Βασιλιά. Αυτόν γιατί το φαίνω στην επιφάνεια. Το Βασιλιά. Ναι. Είχε έρχεται στο παρελθόν δεν ξέρω να θυμάσαι με κάτι lifestyle, πατρέφτηκε τι η κόρη του, ήρθε η διαβάνο γιο του κάτι κρυφό ρομαντική εγώ θα του έλεγα. Θεωρούν κιόλα ότι ο κοκό είναι και κρυφό χαρτί για απειλή για τρομοκράτηση του κόσμου. Κι έστεικε η φοράδα σταλώνη. <Κι> Τρώμαξε κάποιο ότι θα έρθει ο κοκό που ήταν χαλβάς και έτσι έχασε το θρόνο. Άλλο στη θέση του. Τέλο <Κι Κι> πάντων, από τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση ενέτη 2016, σκέφτομαι πόσε έχουν βασιλεία. Βασιλεία ουρανών. Όχι, όχι, βασιλεία με βασιλιά. Το Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο, Ιδανία, η Ισπανία, η Ολλανδία, η Σουηδία. Με πόσε είναι. Δεν κατάλαβα γιατί Του βασιλιά να υπάρχει μόνο στα βεστιάρια και σε αυτά. Έτσι μπράβο. Γιατί να μην κυκλοφορούμε στον δρόμο έτσι. Δεν πρέπει να εναρμονιστούμε κι εμεί. Πώ δεν πρέπει. Χίπστερ, α πούμε ήταν εντάξει, του δεχόμαστε. Βασιλιά, να μην έχουμε να κυκλοφορεί να χαιρόμαστε, να έχουν και λίγο χλειδί έτσι. Να ανέβει λίγο το στάτου, αλλά αυτοί είστε. Βλαχάρε. Εστιάζει γνωστόν, είσαι βασιλικό. Κλατήφιλο. Ο φήμιο. Η γλάστρα. Εντάξει. Τι όμω καλή, γερή, στιβαρή. Παραγγελή για Παρασκευή θέλω, αν είναι εύκολο Είναι μια μπάντα, μεταλ μπάντα, σκανδιναβική, τρέλεμποργ που έχει κάνει διασκευή, το κατούσα Αν μπορείς και θέλεις, επειδή στο παρελθόν σε εκπομπήσει έχεις δηλώσει ότι γουστάρεις και μεταλ, ρίχτω Έρωση για παρασκευή. Καλύτερες μέρες, ε, καλύτερες μέρες, ε, τραγούδι του το δίσκο, τίποτα. Είμαι βέβαιο και σε θα τα καταφέρουν έρχονται καλύτερε και τις αξίζει και ο τόπο και ο Όταν θα έρθουν καλύτερες ημέρες, θα σου αγοράσω ένα κοντερά, το κότερακι, φρύ, Θα σε Οι μέρες που έρχονται για τον ελληνικό λαό είναι πολύ καλύτερες. Και εμείς όταν θα πηγαίνουμε σε εκλογές μας περιφέρειες θα σας παίρνουμε μαζί για να κυκλοφοράτε και εσείς ελεύθεροι. Μια και αργούνε οι καλύτερες ημέρες, θα λένε να δράσουν λίγα φασόλια Τα φασόλια Το σουβλάκι χλάπα χλούπα χλή Θα σε ξυπνά κάθε πρωί Άλλες σμόκονται εγώτερες παραγγιές από Εβιθόδης, σε παρακαλώ. Σμόκονται το λέει! Ναι, ναι, ναι, ναι. Εν φάιω ρίμντες Fesko wstępne, że nie ma w tym filmie. Fesko wstępne, że w tym nie ma Nie w tym filmie. Fesko wstępne, nie ma nie Εχθέ το βράδυ, μετά τι 12, υπήρχε μια τρομακτική δυσοδία στην ατμόσφαιρα του κέντρου του Πειραιά. Δηλαδή, σκατά. Υπήρχε ένα πράγμα σαν κλουβιό αυγό που σέφιανε και ο λαιμό σου. Τι πράγμα ήταν αυτό, αγαπητέ μου. Αγαπητοί μου, από το κλουβιό το αυγό σέφιανε ο λαιμό σου. Μια τέτοια δυσοδία, στον αέρα σα μιλάω. Ήτανε μια γριά, είχε βαλθεί να κάνει Ολυμπιακό. Το είχε πάει ένα αυγό, είχε κλάσει και έκανε όλο τον Πειραιά, τον έτρεξε. Τώρα κάνετε πλάκα εσεί. Και είχε στον αέρα την κλανιά τη γριά, όπου και να πήγαινε στον Πειραιά. Αυγό, στ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 Σοβαρά πράγματα αυτά και λέτε μετά για μένα. Εσεί είστε σοβαρό και ασχολείστε και με το περιβάλλον σαν παθμό και λέτε τέτοια πράγματα. Μα γι' αυτό το λέμε, για το περιβάλλον. Το περιβάλλον βρώμη σιγριά, γι' αυτό τι μαζέψανε. Συγγνώμη, δεν είστε καλά. Συγγνώμη, είστε σοβαρό. Με φαίνεται σε δύσκολη θέση. Τώρα που ξανάκουσα αυτό με το σκηνή να πούμε, μου θύμισε την κιλοτίνα. Να το κάνουμε αφιέρωση, ψίνεσαι. Την κοιλωτίνα. Την κιλοτίνα, από το μεγάλο μα τσίρκο. Άστιβάλ, και χλαμπρότατοι αποσταλμένοι εξ Αθηνά εξ ονόματος των μου και με δάκρυα βαθητά της χαράς σας εύχομαι το καλώς ήρθατε και είναι πτωχά τα λόγια για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας για την τιμή που μας κάνετε να μας φέρετε και εδώ την ξακουστή Kilotyna, mety kilotyna, si karjani, zaeczmy na podwójny brąz, gliki talan szar na Μια δήλωση για την Παρασκευή. Λέγι. Έχει ένα τραγούδι του κλαίνου που μιλάει για φόρου. Βάλε την ομιλία τη Βαγενάη που είχε μιλήσει στη Βουλή που ήταν στο Πασόφγε που μιλάει για κάτι βίλε. Α, στο Σύριζα ήταν. Και στο τέλο βάλε τον Χατζηχρήσο που λέει να σου ρίξουν τον ντομάτε σε μικρή. Και εγώ δεν πρόκειται να σε περασπιστώ. Θα επισπερασπιστώ του πιτυρικάδε. Με σε ρέμο, γεια. Πληροφορίε παίρνουνε ανεπίσημε πηγέ για φόρου και για όμοιρου. Τρελέ λέει πολιτικέ.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 Σε ποια ρηγμαγμένη Ελλάδα και σε ποια ρημαγμένη Αθήνα, Κουπεπε, κουπεπε, Κάτσε καλά. Ποια ρήπανση ατμόσφαιρα με παροξισμούς Για νοθευμένα τρόφιμα και ανώμαλου λέει ερεθισμού. Ποιο την κατάτησε αυτή την πόλη έτσι, Διότι αυτή η κατάσταση θα φέρει έκρηξη κοινωνική. Τη φέρνει ήδη. Στο λέω, εγώ Ζήκο, στο λέω. Θα ξεφτιλιστεί την Κυριακή. Θα συπητάξουν οι πιτυρικάδε ντουματιά που θα σηπάει καπνό του Μούτσι την Ταλίκα με την Ιμπέλου ε, και βάζει ξέρει εμβόλυμα μέσα τις δηλώσεις όλα τα βγαπαλικάρια από Τσίπρα όμως τους Βέρου αριστερού, έτσι όχι του πασόκου. Και η Πασόκη βέρι αριστερή είναι Βέρι βέρι με την έννοια την Αγγλική Πολύ αριστερή βέρι Ξέχι, Βέρι μάτσε να βάγει, για να μην ξεχάσουμε. Α θα το πάμε τόσο αριστερά okay. Μωρέ μη σοκάρουμε το κοινό okay. Α, έτσι δημιουργούν οι διχασμοί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 Εμείς δεν πιστέψαμε ούτε στιγμή θα φέρναμε ένα τρίτο μνημόνιο Τώρα αποκτήσες καπούκι Και αμάξεις σπορμοτελό Τώρα σκάλωσες το λούκι. Κι εγώ προσωπικά κομμουνιστής είμαι Θα ήθελα ένα άλλο σύστημα Μια αριστερή κυβέρνηση <ΚΚΚΚ> Κράτησε το ψηλότερο αφορολόγητο Σχεδόν σε όλη την Ευρώπη Του πλευπάς, Τον 99χρονο <ς>... δεν μα τρομάζει, δεν τρομάζει. Και οι και ήταν 104... αιώνε. Πώ το λένε, χρόνια. Είμαστε ανθεκτικό λαό. Την Παρασκευή Το κοριτσάκι με τα σκατά Άσχετο δεν έχουμε Χριστούγεννα Είναι πίκερο, είναι πίκερο. Ανάσταση παιδί μου οικονομίας έχουμε Χριστούγεννα νομίζεις Δεν είναι Όχι ακόμα Τέλος μου αυτός το βάλω. άντε Το κοριτσάκι με τα σκατά Μια φορά και ένα καιρό Σε μια ορεινή πόλη Νωρί το απόγευμα, παραμονή πρωτοχρονιά, ο κόσμο, κουκουλωμένο με χοντρά παλτά, κασκόλ και καπέλα, βγήκε για να ψωνίσει και να γυρίσει γρήγορα στο σπίτι να ετοιμάσει το φαγητό τη τελευταία βραδιά του χρόνου. Αετία, Μιχαλοτά, Σουρέ, Βασιλόπουτα, Νεματιστή, Πολίτικη, Πόντου, Μίνι, Φιλένια, Γαλοπούλα και Μυστή, Γιαπράκια, Γύριστη Λίχτια, που θα το έτρωγε όλη η οικογένεια μαζί του Αντώνη Σαμαρά, κοντά στο Τζάκι. Ξαφνικά, μια φωνή μικρού κοριτσιού.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 Πόλε και σου το βικά. την παρασκευή που τα παλιά όμως όχι τώρα που βγήκε. Να δώσω συγχαρητήρια στον σταθμό για την καλύτερη εκπομπή. Με, μεταξύ μία με δύο που έχετε. Σιγά για μια εκπομπή. Την ακούω και εδώ, κάθε φορά που έρχομαι μένω στην Αμερική και την κάνω και. Και έρχεστε κάθε μέρα από την Αμερική. Την κάνω και τέτοια, την, την, την ακούνε πολλοί φίλοι μου στην Αμερική. Σε ποια πολιτεία? Σε ο Τέξα. Στο Τέξα? Yeah. Ε! ξανή η ελληνοφρένεια? Όχι, το, το γράφω εδώ και το παίρνω μαζί μου και τα ακούμε όλοι στο καφενείο. Έχει καφενείο στο Τέξα? Ναι! Yeah. Μήπω εννοείται στο σαλούν. Όχι όχι καφενείο είναι! Ελληνικό καφενείο! Καμπόιδες δεν έχει απ' έξω. Έχει και καμπόιδες και ότηση και πιστόλια έχει απ' όλα. Δηλαδή αφήνετε το άλογο σας, πάτε μέσα και ακούτε λινοφρένια. Ναι βεβαίω! Κάθε φορά που έρχομαι παίρνω τηλέφωνο να σου πω συγχαρητήρια γιατί σε θαυμάζω. Ευχαριστούμε πολύ, αλλά κάντε το με μέτρο. Με μέτρο γιατί και μα παίρνουν τα μυαλά μα αέρα. Σε θαυμάζω για την ετοιμολογία σου. Στο Τέξα τι κάνετε εσεί. Ω κουαγελάδε. Α, και πρέπει να πάτε στο Τέξα. Γιατί εκεί είναι normal οι αγελάδε, εδώ έχουμε τι τρελέ που έχουν κατέβει. Αγιαλαδάρε δηλαδή. cowboy <laughs> <laughs> Ναι, ναι, ναι. Αυτό ακριβώ. Έγινε. Άρα για Πιλιά στο Λουκι Λουκ. Για θυμάσαι τα παλιά. Ξέματα και μπλα Makia w na gdzie że na Kupε, kupε, kupε. Τώρα w plata. i